Λοιπόν, την τιμή και την υπερηφάνεια να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο τη καρδιά μα, τον πρόεδρο της καρδιά μα, τον πρόεδρο του μέλλοντό μα, τον σύντροφο και φίλο Νίκο Ανδρουλάκη. Όλοι μαζί το πασόκι εδώ, η ελπίδα είναι εδώ. <Τι> Μαζί. Το Πασόκ είναι εδώ δυνατό Το σωστό είναι το Πασόκ είναι εδώ δυνωμένο ενωτό Όπως έλεγε ο Κώστας Σιμίτης Ήτανε Σαββατοκυριακό του Πασόκ Πασοκάρα επανήλθε με τους ήλιους Με τα καλημέρα ήλια Μόνο τα κάρμινα μπουρά να λείπανε Όλα τα υπόλοιπα ήταν εκεί οι σύντροφοι Μαζεύτηκαν, τα είπανε, συμφώνησαν Και ξεκινάνε την πορεία προ τη νίκη, κάτι τέτοια. Το τι Παπάντζα υπόθηκε, άλλωστε το Πασόκ είναι το κόμμα τη Παπάντζα. Το ξέρουμε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έλεγε αυτά που έλεγε και ο λαό του έδινα πλόχερα στήριξη. Και μετά οι υπόλοιποι ηγέτε, οι εξελίξει και μεταλλάξει του Πασόκ στην πορεία. Πώ ακριβώ συμπεριφέρονταν. Πάντα στα λόγια ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή. Πασόκ, ημέρη Παπανδρέου. Πιο εύχαιρο αυτή τη στιγμή παπα είναι ο Γιώργος, παπα ο οποίος και αυτό ήταν στο συνέδριο. Σύντροφοι συντρόφισες, είμαστε δημοκράτες, είμαστε ληστές. <ΛΣ> είμαστε σοσιαλιστές. Γαλό. <ΛΣ> <ΛΣ> το σχέδιό μας μπορεί και πρέπει να είναι οραματικό και μαζί ρεαλιστικό. <ΛΣ> αυτό ήταν ιστορικά το μεγάλο πλεονέκτημα του Πασόκ. <ΛΣ> <ΛΣ> Γι' αυτό ο κόσμος έχει δεθεί τόσο πολύ με αυτό το όνομα, με αυτά τα σύμβολα. Με τον ήλιο που κινητοποιεί και ενθουσιάζει ακόμα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Το πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Κλεπίδε. Του, του Κώστα Σιμίτη. Λοποδήλιο. Άλαξε ουσιαστικά την Ελλάδα. Φάγανε από παντού. Φάγανε από του τοίχου, φάγανε από τις ολυνέ, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε τα τσιμέντα, φάγανε τα πατώματα. Άλλαξε ουσιαστικά την Ελλάδα. Έφερε επανάσταση. <Το> Έφερε επανάσταση κάναμε επανάσταση Και σε εμάς τίποτα Έφερε επανάσταση Την επανάσταση του αυτονόητου Ανόητου όπως τη λέγαμε εμείς Όταν ήρθε ο Γιώργος Παπανδρεούς Στα πράγματα Εδώ αναφέρεται βέβαια στους προηγούμενους Οι οποίοι επίσης έφεραν Επανάσταση, αυτά τα ωραία έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον χειροκροτούσαν από κάτω. Οι σύνεδροι, ο Ανδρουλάκη έλεγε τα άλλα. Ότι καλπάζουν, πάνε προ την εξουσία, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή ο Γιώργο Παπανδρέου αναφέρθηκε και σε αυτή την κλασική φράση ότι να σηκωθούμε από τον καναπέ. Τι λέμε γενικώ σε αυτή τη φράση. Λοιπόν, το Πασόκ, το τωρινό Πασόκ, το έχει καταφέρει αυτό. Σύντροφοι, συντρόφισε, η παράταξή μα οργάνωσε διαδικασίε που γέννησαν ελπίδα. Σηκώθηκαν πολλοί από τον καναπέ, διψασμένοι. Ναι, ναι, Πού είσαι, ψυγειάκι μου, που είναι τα παγάκια. Σηκώθηκαν πολλοί από τον καναπέ, διψασμένοι. Α, εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία. Αν ήταν σοβαρό κόμμα το Πασόκ, το τωρινό, με του διψασμένου, θα πρέπει να βάλει αυτή την κυρία να μιλήσει πάνω. Να την έχει εκεί συνέχεια να προλογίζει, να παρουσιάζει, να είναι το πρόσωπο του τριημέρου, τη βραδιά. Η συγκεκριμένη κυρία που εμεί εδώ πολύ την έχουμε αγαπήσει, γιατί περιγράφει τι ήταν και τι είναι το Πασόκ με τρει λέξει, με τρει φράσει. Τα έχει πει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία από το Πασόκ. Πολύ μεγάλε ελπίδε έχουμε ακουμπήσει στο κίνημα, το σοσιαλιστικό κίνημα, κίνημα αλλαγή, γιατί έχει δύο ονόματα. Ε, ο τόπος έχει να ακουμπήσει αυτό είναι το πολύ θετικό των ημερών ενώψη και εκλογών δημιουργούνται κόμματα, γίνονται συγκεντρώσεις υπάρχουν πολλές επιλογές. πολλές επιλογές η μία καλύτερη από την άλλη μία επιλογή είναι το Πασόκ ακούσαμε εδώ ένα μικρό δείγμα θα ακούσουμε συνέχεια και άλλα η άλλη επιλογή είναι το Ελλήνων συνέλευση, ο πρόεδρο του Αρτέμι Σόρα, που είναι πια ελεύθερος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 órkos isso nós nós isso nós nós nós em Μέσα στην ολόκληρη του ολικού παρόν της πανίδα τη ελευθερία μέσα στο παρόν της ελευθερία μου είναι τα πάντα. Άρα είμαι πάντα ελεύθερος για πάντα από πάντα. Να ακουστεί ελεύθερα, να χαραχτεί παντού, να σφραγιστεί παντού, να εκτελεστούν όλα, να ελευθερωθούν όλα και τα πάντα. Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία! Ο ελευθερία. ο Τώρα, στο α, Πολλά μπορεί να πει κανεί. Ο όρκο είναι πάρα πολύ ωραίο αν το προσέξατε και, είναι και έχει περιεχόμενο. Γιατί λέει, είμαι το όπλο του όρκου, είναι όλα Είμαι το όπλο του όρκου μου στο όλον μου. Είναι ένα κομμάτι. Λέει, Από πάντα για πάντα, όρκο είναι νόμος Νόμος είναι όρκο. Αυτό όλο είναι όρκο. Ο όρκο έχει τρει φορέ τη λέξη όρκο μέσα από τις 13 και τα 47 γράμματα που τα έχει μετρήσει πολύ σημαντικός όρκος τον καταλαβαίνουν όλοι όσοι είναι από κάτω είμαι σίγουρος ορκίστηκαν και νιώθουν ότι έχουν ορκιστεί σε κάτι που πρέπει να το υλοποιήσουν ότι είναι το όπλο του όρκου που ο όρκος είναι νόμος και ο νόμος είναι όρκος και πάντα για πάντα από πάντα Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Είναι μια δεύτερη επιλογή που ξεπροβάλλει μέσα στη σκοτεινιά των ημερών και των παγκόσμιων γεγονότων και τη ευλογιά που ευτυχώ ήταν ανεμοβλογιά και δεν ήταν ευλογιά των πυθήκων που μα είχαν τρομάξει όλο το Σαββατοκύριακο. Που τελικά ο Πόη λέει ότι δεν αφορά τον πληθυσμό αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η βαβούρα με την νέα ασθένεια και με τι μάσκες που πρέπει να επανέλθουν και εκεί και, και, και Η τρίτη επιλογή και αυτή ξεπρόβαλε μέσα στα δύσκολα των ημερών. Είναι μια άλλη συγκέντρωση που έγινε ε, των τριών ηγετών της δεξιάς παρατάξεως του Τζίμερου, του Φαΐλου Κρανιδιώτη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ο οποίο στη συγκέντρωση που έγινε ε, παρουσίασε ένα βίντεο είναι και προέρχεται από την τηλεόραση, είναι συνάδελφο, αξιόλογος, δημοσιογράφος έδειξε λοιπόν στο κοινό εκεί στην αίθουσα που έγινε η συνδιάσκεψη αυτή Η παρουσίαση, έδειξε ένα βίντεο Παρακαλώ να σβήσουν τα φώτα και να μείνετε μαζί μου για ένα λεπτό, στο οποίο η υψηλή ελληνική τέχνη θα μας δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Παιδιά, σήμερα έχω τα γενέθλια. Θα τα γιωτάσουμε. Βεβαίως. <laughs> Θέλω να οργανώσουμε την πιο άγρια παρτούστα. <laughs> θα γίνει τη πουτάνα. <laughs> Είμαστε εδώ ούτως, ώστε αυτό να μην συμβεί. Δεν επιτρέπεται. Είναι η τοπαθέ. Τι παραπάνω θέλει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, του έδειξε την τζότητα και δεν πρέπει να συμβεί όλο αυτό και είπε εκεί στου παρευρισκόμενου να μην συμβεί όλο αυτό. Αυτά είναι η τρίτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είναι το πασόκ που επανέρχεται, ακούσα μαδουλάκι Παπανδρέου Η δεύτερη επιλογή είναι ο σόραρο με τον όρκο που έδωσε και το ελευθερία. Ελευθερία τώρα αυτή καινούργοι βάζουν τον κόσμο να φωνάζει. Κάθονται πάνω από κάπου, από το βάθρο, από ένα ύψομα. Γιατί ο Σόρα ήταν σε ένα μπαλκόνι, και βάζουν του από κάτω να φωνάζουν. Είναι διαδραστικέ οι συγκεντρώσει. Η τρίτη επιλογή είναι Μπογδάνο. Με όλα αυτά που έχουμε γνωρίσει, δεν του έδειξε μόνο το βίντεο. Ε, πριν του δείξει το βίντεο, του είχε μιλήσει στην καρδιά. Ονειρεύομαι μιαν άλλη Ελλάδα. Και ξέρω ότι την ίδια Ελλάδα ονειρευόμαστε όλοι. Και ξέρω ότι γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Τι! Πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει πρώτα να συναντηθούμε. Όχι δεν πρέπει δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πρέπει πρώτα να συναντηθούμε. Όχι δεν πρέπει δεν. Και πρέπει αφού συναντηθούμε να συνεργαστούμε, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα ότι αντιλαμβανόμαστε πως πάνω από όλους και πάνω από όλα είναι η πατρίδα. Και με ποιους να συνεργαστούμε, θα με ρωτήσετε, μαζί με τους ρατσιστές και τους τραμπούκους. Αυτό να γίνει σαφές. Το ξέρει πολύ καλά ο Θάνος, το ξέρει πολύ καλά ο Φαήλος, το ξέρει πολύ καλά ο Μιλόν που έχει την υψηλή τιμή σήμερα να σας απευθύνετε. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Μα είπε και με ποιου θα συνεργαστούν. Είπε ότι πρέπει να συναντηθούμε. Το τραγούδι λέει τα ακριβώ αντίθετα. Δεν πρέπει να συναντηθούμε. Περιωρέξιο Κολοκυθόπιτα, Πολλέ επιλογέ. Εκεί ήθελα να καταλήξω να το δούμε αισιόδοξα. Αυτό είναι πάρα πολλέ επιλογέ. Την ίδια ώρα που στον πλανήτη συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Χθε είχαμε ένα δυστυχώ πολύ δυσάρεστο νέο. Στην Γερμανία ανακοινώθηκε ο δείκτη PPI. Ωραία, τι πάθαμε! Ο δείκτη PPI στη Γερμανία το μήνα Απρίλιο ναι. βγήκε. Προσέξτε. Η υψηλότερη αύξηση από την πρώτη μέρα που καταγράφεται αυτό ο δίκτυο ήτι από το 1949. Δηλαδή, είχα, έχουμε στη Γερμανία την μεγαλύτερη αναμενόμενη άσκηση Πάει. ΠΠΑ. Κοσμοϊστορικά γεγονότα, ο PPI έχει αυξηθεί από το 1949, τώρα μην λέτε τι είναι ο PPI και δεν ξέρετε την είναι ο PPI, να τα ξέρετε όλα αυτά, αφορούν τις ζωές μας. Και εδώ ο Υπουργός Αναπτύξεως τα χρησιμοποιεί ω επιχειρήματα για να μας πει ότι αφού στη Γερμανία ο PPI γίνεται αυτό που γίνεται, φανταστείτε εδώ τι ακριβώς θα συμβεί με το δίκτυο PPI. Ε, ο Άντο Γειριά επειδή είναι ειδικό είναι σε ένα Υπουργείο που αφορά τη ζωέ μα οικονομικό Υπουργείο, έχει και επιτελείσει εκεί, έχει επιτροπέ, μελετούν τα θέματα. Ένα από τα θέματα που απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα και τι άλλε χώρε είναι ο πληθορισμό. Ο οποίο όμω θα ακούσετε τώρα κανένα μήνα μετράει ζωή, μετά δεν θα υπάρχει. Με Πιστεύω ότι ο πληθορισμό θα είναι ψηλό διψήφιο και το Μήνα Ιούνιο ναι? και το Μήνα Μάιο και το Μήνα Ιούνιο. Αλλά από τον Ιούνιο και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Σε ευχαριστώ Παναγία. Τελειώνουμε λοιπόν και με τον πληθωρισμό να θυμίσουμε ότι ο Άδωνη είναι αυτός που είχε τελειώσει την πανδημία από 30 Ιανουαρίου. Κάπου εκεί είχε πει ότι τελειώνει. Ο άδωνη είναι αυτός που είχε πει ότι ο πληθωρισμός, αυτός που μας ταλαιπωρεί τώρα εμά και όλο τον πλανήτη, θα τέλειωνε τα Χριστούγεννα. Είχε βγει τον Νοέμβριο και έλεγε θα τέλειωνε Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο με μια μεγαλύτερη ταχύτητα, ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Τώρα. Πρέπει να σας πω ότι μετά από διεξοδική έρευνα, έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με τη Γενική Βανατία Καταναλωτούς, συγκρίνονται χιλιάδες τιμές προϊόντων ανά μέρα. Θα σα έλεγα να μην ε, χάσετε την ψυχραιμία σα. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται, παγκοσμίως και στην Ελλάδα και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από να μάξ. <ΛΣ> και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από να μάξ. Από τα Χριστούγεννα και μετά εκτοξεύτηκε. Έχει ξεφύγει τελείω. Δεν ελέγχεται πουθενά σε καμία χώρα και βγαίνει τώρα και λέει ότι μετά τον Ιούνιο θα πέσει. Όσο έπεσε και τα Χριστούγεννα, μαξ, έτσι θα πέσει και τον Ιούλιο, μαξ. Το λέει ο αρμόδιο υπουργό γιατί έχουν επιτροπέ και έχουν κάνει μελέτε που οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα. Ο Άδωνο Γεωργιάδης όμω στην τηλεοπτική του εμφάνιση, το Γιώργο Αφτιάχη, να βγει 15 μέρε, βγήκε λοιπόν χθε προχθέ. Ε, μίλησε και για τις επιδράσεις που θα έχει ο πόλεμος ε, στην Ουκρανία Σε κάποιες χώρες Η παγκόσμια ανησυχία σήμερα Και όχι τόσο για την Ελλάδα Ή για τον αντιμενό κομμάτι Θα πούμε όμως ποιο είναι το πρόβλημα για να ξέρει ακόμα τι έρχεται Οι πλούσιες χώρες, οι ανεπτυγμένες χώρες ναι. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα Δεν θα έχουν πρόβλημα έλλειψης Θα αγοράσουμε Στάρι Ακριβότερα. Γιατί έχουμε απλώ ακριβότερα θα απλώσουμε. Οι φτωχέ όμω χώρε Αφρική για Θα πεινάσει ο κούρμο εκεί. Το θα πεινάσει ο εκεί δεν είναι κάτι που μα φοβερά. <σποιημά> <σποιημά> <σποιημά> θα πεινάσει ο κούρμο εκεί. Το ότι θα πεινάσει ο εκεί δεν είναι κάτι που μα φοβερά. Και για ανθρωπ... ανθρω... ανθρώπινους λόγους Για ανθρωπιστικούς Με λόγους, λόγους περά, Γιατί ανθρώποι είναι Έτσι. Αλλά Με. καταλαβαίνετε αυτό Τι μεταναστευτικές ροές θα δημιουργήσει Αυτό είναι το θέμα Θα πεινάσουν εκεί και πρέπει να κάτσουν εκεί Άνθρωποι να πεθάνουν Γιατί όποιος πεινάει πρέπει να πεθαίνει εκεί που πεινάει Δεν μπορεί να πηγαίνει αλλού να πεινάσει Ή να ξεπεινάσει κάπου αλλού Υπάρχουν θέματα Δεν μας... Αφορά εμάς, αλλά μετά μας αφορά από ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά τελικά θα μας έρθουν εδώ ω μετανάστες γιατί είμαστε στις πλούσιες χώρες. Έχουμε αυτή την τύχη και ατυχία ταυτόχρονα σε σχέση με την Αφρική. Η δεύτερη, η τρίτη λύση που προτείναμε σήμερα που ανεδείχθη το Σαββατοκύριακο είναι η λύση Μπογδάνου, ο οποίος μιλούσε στο κοινό του και ήθελε να τους ανυψώσει το ηθικό. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει! Ναι! Πιο δυνατά! Ναι! Πιο δυνατά! Να πεθάνει! Καλή αρχή! Ναι. Πιο δυνατά! Να πεθάνει! Καλή αρχή! Καλό τέλο. Εδώ κανονικά πρέπει να πει καλό τέλο. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Ήδη έχει ξεκινήσει η επανάσταση του Πασόκ, του Μπογδάνου, του Σόρα Δίνουν και όρκο το Σώρα. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Θα πει κάποιο βάζει το Πασόκ μέσα με το Σώρα και τον Μπογδάνου. Ναι, το βάζουμε λίγο εδώ ραδιοφωνικά γιατί πρέπει να χωρέσει μέσα σε μία ώρα. Προφανώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Πασόκ μια ιστορία. Έχει προσφέρει στον τόπο. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν ιστορία και προσφορά στον τόπο. Όμω είναι λύσεις που Πάνε πουθενά Είτε πας από εδώ, είτε με όρκο, είτε χωρίς όρκο Είτε με οτιδήποτε ο, Για να το κλείσουμε όλο αυτό Με την ελπίδα που υπάρχει στον τόπο Και που γεννάται στον τόπο Και, και ένας πολίτης Ο οποίος είναι από την Άρτα, Άρτα Πολίτης και βλέπει την κάμερα Μάλλον η κάμερα τον εντοπίζει Πάει η εκεί Τον ρωτάει τα γνωστά πως τα βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα Θα ακούσουμε μόνο την απάντησή του η οποία απάντηση, όσο εξελισσόταν, ε, αυξανόταν η ένταση μέσα στην απάντηση, φόρτωνε κατά το κοινό λεγόμενο, γκάζωνε. Να πάνε στο και κυβερνήσει όλες, εγώ του ψήφου το ρίχνω στα σχελιά τώρα, γιατί παίρνουν 350 ευρώ σύνταξη, μου κόψαν το ΕΚΑΣ, Όλε και θέλουν τώρα τα μου, τάχα χαμοτάχα τάχα μου, τάχα Λοιπόν, ο ψήφο ο δικό μου, γιατί μου κόψαν το ΕΚΑΣ, να πάνε στο διάλογο όλοι. Όλοι, το ψήφιζα τόσα χρόνια. Ακόμα και τον Αντρέα που παντρέω, κάμπο, ότι του έβαλα να πανταρέτσα. Φα. Εμεί είμαστε όλοι πασοκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Πανταρέτσα, το Αντρέα που κητρέα μου από τα νεύρα Να πάνε στο διάλο όλοι. Βάλτο μονάχα έτσι, θα τα ακούσει όλοι. Όλοι, όλ. τίποτα άλλο. Αυτό βάλτο να πάει στο διάλογο. Μου κόψαν το ΕΚΑΣ, οι αλήτε. Na pan sto todi ol, Walto mu nachać takkoś ol Ol ol typ tal Ol, Ol, ο άνθρωπο με το Εκά, και τώρα θα δίνει λέτε, η ψήφο, το ψήφο όπω είπε στα σκυλιά. Του στέλνει και εκεί που του στέλνει. Ωραία, είναι ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να έχει λογική με όλα αυτά που έχουν γίνει. Άλλωστε, ξεκίνησε, έχει προϊστορία. Όλοι αυτοί έχουν προϊστορία. Αυτοί που απογοητεύονται με το σήμερα έχουν προϊστορία χθε με το Πασόκ. Εκεί με τον Ανδρέα Παπανδρέο, εκεί άρχισε ο μεγάλο φανατισμό. Εκεί αρχίσαν να μπαίνουν οι στην ταράτσα. Όπω είπε ο ίδιο, εκεί έγιναν οι πολλέ επενδύσει ιδεολογικέ, ψυχικέ, καρδιολογικέ. Εκεί ήρθαν και μεγάλες μεγάλε απογοητεύσει στην πορεία, αφού χορτάσαμε ψωμί με τον Ανδρέα Παπαδρέο. Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να παίρνουν το ψωμί. Και μετά ήρθαν οι επόμενε ελπίδε, πάλι αφήσει, πάλι ε, αισιοδοξία και μετά πάλι απογοήτευση σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε τώρα δεν του λέει τίποτα κανένα απολύτω και του στέλνει όλου στο διά Που καταγράφει νομίζω συναισθήματα που νιώθουν πάρα πάρα πολύ 20, 10, 80, 8, 80. Νιώθηκε ο 880. Γιώθηκε όπω μέσα συνεστήματα. Θέλει να τα μοιραστείτε μαζί εσεί τα δικά σα, αυτό στα δικά του. Πάρτε το τηλέφωνο, πείτε αυτά που θέλετε. Ρadιο παπάκει παραπολιτικά.gr είναι το μέλι του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί εδώ. Χριστομίτε ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφεια.gr είναι το επίσημο site, το μίλο Ελληνοφρένια. Τώρα μα ακούτε εκεί live μετά ηχογραφείου. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνούν Official. Από κάτω έχει και σχολιασμό να κάνετε και εγγραφή. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού. Κολλάει και στι πρώτε διαφημίσει. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί, ως έφυγο εξεντάρη, μπορώ να απαγγείλω το μπαρμπακόστατο βάρναλι. Δεν είμαι εγώ σπορά τη τύχη, ο πλαστοργός τη νέα ζωή. Εγώ είμαι τέκνο τη ανάγκη και όριμο τέκνο τη οργής. Δεν είμαι εγώ τη Ο πλαστό της μιας ζωής. Εγώ μετέκνο της αναγκής και ο ρημμοτέκνο της οργής. Εγώ μετέκνο της αναγκής και ο της οργής. Και ένα άλλο να σου πω για να το ακούσει ο κόσμο από το ρίγα του μπαρμπαρίγα του Βερνεστηνή: Ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδε, ραγιάδε, τούτο το καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενο για την νεολαία μα. Δαπίτη δηλαδή είσαι, που κερδίσατε χθε, για να καταλάβω. Τι λε παπαριέ, εγώ είμαι απόγονο κλεφτών, αρματολόγι και καπεταναίων ανταρτών. Τι δαπίτη, τι παπάτησε είναι αυτέ. Είπε για την νεολαία μα, του δαπίτε δηλαδή που κερδίσανε χθε, έτσι. Βρέα αποστολή, λε πα ο Μαρέα, την, την κομμουνιστική, την αμετανόητη. Με, που... Οι δαπίτε δεν κερδίσανε, έλα με τρελένει. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμεί και με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εφορευτικές α, εκλογές η κατάσταση δεν είναι καθόλου έτσι η, η φοιτητική παράταξη Νέα Δημοκρατίας παραμένει πρώτη Και α, και ου, και τσακατί τσαπού Και α, και α, ου και... Τσακατί ολέ, ολέ τσακα, τσαπού, ολέ, να πω κάτι τώρα πες πες ψέματα κάτι θα μείνει ξέρουν αυτά εδώ τα λένε επίσημα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το αφαίρον στον, στον Άδωνη χαίρομαι τη, με την πρωτιά που συνεχίζει να έχει δάπτει και για τους υπόλοιπους επαναστάτες κομμουνιστές τους λέω μπροστά μόνο μπροστά <ΣΣ> Απόστολε. Νικήσαμε τελικά τι έγινε. Ποιοι είσαστε, για να σου πω. Όλοι νικητέ να είμαστε, μωρέ. Αδέρφια είμαστε, αδέρφια. Ε, και δαπίτε. Το... Αδέρφια και κάποιοι δεν δαπίτε. Νικήσαμε. Δεν άκουσα και κάποιοι νικοπίτε. Ναι. Τι είπες. Αυτό. Α, μπράβο. Ε, καλά. Κάτσε ότι δεν του θέλουμε να πούμε. Αν δεν αλλάξουν μυαλά, δεν του θέλουμε καθόλου. Εμεί βαθίζουμε μόνοι μα μια ζωή και δεν του έχουμε ανάγκη. Ούτε τα 6%, τα 100, ούτε τίποτα. Έξι και τρία τα δικά μα. 9. Του κόλλου τα 9 μέρα τα ξέρει. Τα ξέρω. Της πούτια π... Άψε, βρεθείτε σε μια συγκέντρωση για Ναι, βέβαια. Το παίξαμε κιόλας. Μου είπαν είμαστε ενθουσιασμένοι, διότι βρήκαμε χιλιάδες βιογραφικά ανθρώπων πολύ ψηλής κατάρτισης, όπου πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ ψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, πολύ λιγότερα χρήματα από ότι αν ανθρώπους στη Βόρεια Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική. Φοβερό, έτσι. Ελάτε, έχουμε καλούς Εντάξει, Γιατί... να το λέμε όμως, να Σωστό. Εμείς δεν τους έχουμε έξω από τη διαφήμιση, του έχουμε δηλαδή στη βιτρίνα να το πω και έτσι. Στη βιτρίνα, στη βιτρίνα, σωστό. Εδώ οι καλημαλάκια. Και και καλά λέμε. Πείτε μέσα. Ελάτε να πλουτίσετε, ελάτε. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Ε, ο κύριο Καλακή. Ο ίδιος ναι. Ξέρετε, είμαι ο Γιάννη Αττυλίγκα. Προ... Έλα Γιάννη, Γιάννη, πες μου, θα δασκαλάκης, με τι τσεράκεις Ναι, να σου πω, ε, τέλος πον, γύρισα εγώ από εκεί Αλλά είδα ότι δεν έχει ξεχωριθεί καν το προηγούμενο τιμολόγιο Έλα τώρα, πώ κάνεις έτσι <laughs> Εγώ δεν κάνω 5 το Πέντε χειρόνια. πάνω, 5 <laughs> κάτω Έχει καμιά ιδέα, να μιλήσω με κάποιον Έχω μια φαϊνή ιδέα, ε, ας ξεχρεωθεί το τιμολόγιο Είμαι πέρα αυτής τη άποψης Ναι <laughs> <laughs> Πότε αυτό ρωτάω, οπότε θα μου γίνει κατά διζουλα. Α, περιμένει λεφτά. Πόσα είναι? Ε, το πρώτο ήταν 90 σε φυβεία. Πόσο? Α, το... Ήταν 90 ευρώ σε αυτό. Ναι. Από τον Απρίλιο. Και τώρα θα σου κόψω άλλα 80 σε για το σημερινό. δρέπομε; τέτοια ποσά ντρέπομαι και να τα πατήσω στην τράπεζα, ε! Να σου βάλω 800 ευρώ να νιώσω ότι κάτι έκανα. Όχι, δεν θέλω. Α, δεν θε. Κοιτά, ο στο Εγώ δεν θέλω Εγώ θέλω να πληρωθώ αυτά που έκανα, κατάλαβε. Κάτι παραπάνω. Τέλο πάντων, θα βάλω εγώ γιατί δεν μπορώ να βάζω μικρά ποσά. Θα τα βάλω εγώ και επέστρεψέ τα μου εσύ. Δεν θα τα πάρω χαμπάριτσι κι αλλιώ, έχει ο λογαριασμό. Τέλο πάντων, να σου στείλω το το σημερινό, να το στείλω κάπου Πώ θα γίνει. Στείλ το σε μένα. Ωραία, του προωθήσει το λογιστήριο. Άκου λέει, βέβαια. Εντάξει, να μείνω ίσυχος δηλαδή. Δεν κατάλαβες ότι θα μείνεις ίσυχος μετά από αυτή την κουβέντα. Τι υπέθεσες. Λοιπόν, έγινε, θα σου στείλω τη μολογιά. Περιμένω. Όλοι μαζί, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ, η ελπίδα είναι εδώ. Έχομαι δώσει στη χώρα, έχομαι μια ιστορία. Η κυρία, η πολύ αγαπημένη μας, είναι ο Αδρουλάκη, ο πρόεδρο της Καρδιάς μας που είπε και άλλος που τον παρουσίαζε στο συνέδριο προχθέ μου. Στέλνουν εδώ μήνυμα από την Μήλο, χαιρετίσματα από την Μήλο και είναι μια παρέα, είναι, ένας ξεμαλιάρης πρέπει να είναι αυτός, που φοράει μπλουζάκι ελληνοφρένια στο Κουνούμαλο. Φοράει το μπλουζάκι με φόντο τι θάλασσα εκεί, τα ξερά βουνά τη Μήλου. Ωραία, πρέπει να είστε. Χαιρετίσματα και σε εμά από τη Μήλω. By the way, όπω λέμε, ε, συνεχίζουμε να πουλάμε αυτά τα μπλουζάκια. Κάνουμε και μια έτσι λόγω καλοκαιριού μια υπενθύμηση. Έχουμε το, αυτό το μαύρο μπλουζάκι που γράφει μπροστά κουνούμαλο. Έχει βγει από τον Ακροάτη που είχε πάρει πριν δύο-τρία χρόνια και μα έβριζε κουμούνια και ανώμαλου, αλλά του βγήκε το κουνούμαλο. Από εκεί προέκυψε, του κάναμε μια αισθητική απεικόνηση με τη βοήθεια πάλι ενό φίλου Ακροατή. Και έτσι λοιπόν αυτά απολούνται 15 ευρώ το μπλουζάκι μαζί με το ΦΠΑ. Στο site τη Ελληνοφρενία τα βρίσκεται και για τη Μήλο και για τα άλλα νησιά των κυκλάδων. Για τους τολμηρού βεβαίω, γιατί τώρα έχει ένα σηματάκι εκεί μπροστά το να κυκλοφορεί έτσι. Είναι ένα ρίσκο. Στο συνέδριο του Πασόκ προχθέ έγινε είσοδο θεματική του Ανδρουλάκη. Και θυμήθηκαν άσματα παλιά. Το Πασόκ είναι η Μαλαγή. Θα έχει μια νικηφόρα πορεία στο μέλλον. Το Πασόκ επέστρεψε. Η Δημοκρατική Παράδοξη επέστρεψε. Του Πασόδου, ο ήλιο τη ο Πρόδου, για όλε και όλου του να είστε καλά και με λοιπόν, και το καλημέρα μέρα και το τραγούδι του Λοίζου, ακούστηκε, μίλησε πάνω και ο. Ανδρουλάκης, πάνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά Πριν ακουστεί το Καλημέρα Ήλαι είχε απευθύνει το μήνυμα κατά της διαπλοκής αυτού του τόπου και κατά της ολιγαρχίας αυτού του τόπου Δεν θα στήσουμε κυβερνήσεις στο παρασκήνιο υπό την κατοδίγηση οικονομικών συμπερόντων Και αυτός το πάρει καμπάρι και η νέα δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδείξουμε στι εθνικές εκλογές ότι το πασόκ δεν επέστρεψε ο ρυθμιστής αλλά ως πρωταγωνιστής. Σκύλες της Λύσσας, φύγετε γρήγορα στο γνώμο ή <σταγωνιστής> Αλλά ως πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσκήνιο της πατρίδας μας. Το Κωνσταντίνο και Ελένη, αν το θυμόσαστε, που το δείχνει κάθε χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια ο Αντένα, είναι η Γκαρσόνα Βου, η Λεκάκη ηθοποιό, η οποία θέλει να γίνει ηθοποιό, θέλει να γίνει πρωταγωνίστρια. Είναι ηθοποιό, θέλει να γίνει, γι' αυτό δουλεύει και ω Γκαρσόνα Βου, θέλει να γίνει πρωταγωνίστρια και αυτή, και κάποια στιγμή παίζει, ερμηνεύει εκεί το σκύλε τη λύσα που έχει μείνει και το βάζουμε, όπου έχουμε κάποιον που θέλει να γίνει πρωταγωνιστή. Κανένα παραλληλισμό με την Γκαρσόνα Βου τώρα με τον Ανδρουλάκη, εδώ μιλάμε για κίνημα λαού. Με ιστορία και προσφορά στον τόπο. Και τώρα όταν θα ξανάρθουν στα πράγματα και αυτοί, γιατί έρχονται όλοι στα πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ξανά τη δεύτερη φορά αριστερά. Και ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα ξαναβγεί όπω λένε οι ίδιοι. Και το Πασόκ ξανάρχεται. Είμαστε πολύ τυχεροί. Αφήνω απέξω Μπογδάνου Σόρε και του υπόλοιπου Βελόπουλου που έρχονται και αυτοί. Οπότε τώρα που θα ξανάρθει, το Πασόκ δεν θα κάνει κάτι που είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Φίλε και φίλοι, είμαι σίγουρος, είμαι 100% σίγουρος, ότι το βράδυ των εθνικών εκλογών η παράταξή μας θα είναι στην όχθη των νικητών. ισχυρή, δυνατή, περήφανοι. Πήραμε τα μαθήματα της οικονομικής κρίσης και έχουμε αλλάξει πραγματικά. Δεν θα ξαναπνιγώσουμε τον ελληνικό λαό. Ό,τι τον πνίγωσαν μένει πίσω στο περιθώριο της ιστορίας. Λέει, δεν θα ξαναπληγώσουμε τον ελληνικό λαό. Ό,τι τον πλήγωσαν, καλά λάθος, ε, μένει στην ιστορία πίσω. Έχουν μείνει οι διατάξεις του πρώτου μνημονίου που το έφερε το Πασόκ. Έχουνε, είναι σε ισχύ, κανονικά. Έχουν κοπεί δώρα, αυτοί κόψαν τα δώρα Χριστουγέννων ε, από τους δημόσιους παλήλους, από τους συνταξιούχους. Έτσι και άλλα πολλά που γίνανε. Με το Πασόκ, με τον ήλιο του Πασόκ γίνανε όλα αυτά. Με έναν Που τον ψήφισαν επειδή υπήρχαν λεφτά τότε. Έτσι λοιπόν ο Ανδρουλάκης τώρα εδώ, όπω και όλοι οι υπόλοιποι, τη δεύτερη, την τρίτη, την όγδοη φορά που κάποιο κυβερνάει, δεν θα κάνει τα λάθη που έκανε την προηγούμενη φορά και δεν θα μα ξανά πληγώσουν. Ε. Ξεχνάει κανεί το δολοφόνο του. Αν ζει, δεν το ξεχνάει. Αν δεν ζει, τον έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώ. Κάπω έτσι είναι ένα παραλληλισμό απλό που μπορεί να γίνει με αυτό που είπε ο Ανδρουλάκη. Έχουμε λίγο νέα δημοκρατία σήμερα, γιατί ήταν το διήμερο του ΠΑΣΟΚ, συμβαίνει πάντα, Συρώμαστε από την επικαιρότητα και πολύ μας αρέσει αυτό. Όμω ο Πρωθυπουργό μας βρέθηκε μετά την ΟΑΣΕΚΤΟΝ, την πολύ επιτυχημένη εμφάνιση εκεί που έχει συγκινήσει χιλιάδες λαού και θα πληρώσουμε και κάτι δισεκατομμύρια και τα E35 μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ε, βρέθηκε μετά από εκεί στον Βόλο. πατέρα σου του Άλλο του πατέρα σου! Το έργο α! του πατέρα σου α! Α! Του το έργο να συνεχίσει ο Κυριάκο Με μια απόσταση κάποιων δεκαετιών με τελώς άλλο περιβάλλον, παγκόσμιο, με ελληνικό με, μετά από κάτι μνημόνια Αυτά που τα λέγανε οι βολιώτες. Υπάρχει ελπίδα, πολύ μεγάλη ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Οι μεν πάνε και λένε είσαι ο πρωθυπουργό μα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι άλλοι πάνε και λένε είσαι ο πρωθυπουργό μα τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρονται τι έχει κάνει ο Τσίπρα, ξέρονται τι κάνει ο Μητσοτάκη. Οι άλλοι είναι στο Πασόκ και λένε είναι ο πρόεδρο τη καρδιά μα και θα κάνουμε κυβέρνηση που δεν θα εξαρτάται ή δεν θα έχει οριστεί από τα συμφέροντα, το μεγαλύτερο ανέκδοτο που έχει ακουστεί, το διήμερο τουλάχιστον που μα πέρασε. Οι άλλοι ορκίζονται στον όρκο του όπλου. Που είναι το για πάντα για πάντα ο νόμος και ο όρκο, οι άλλοι είναι στου Μπογδάνου, οι άλλοι είναι στου Βελόπουλου που φωνάζουν όλοι μαζί μα Έλληνε. Είμαστε Έλληνε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξο για αυτόν τον τόπο και πολύ περήφανο ταυτόχρονα για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον λαοαφοριστικό αφοριστικό αυτό. Προφανώ υπάρχουν και οι αναλαμπέ, υπάρχουν και άνθρωποι που τα παλεύουν όλα αυτά, παλεύουν και μέσα του και ψάχνουν να βρουν έναν δρόμο πέρα από όλα αυτά τα θέατρα και τα καραγκιοζιλίκια και τα παπατζιλίκια. Ε, δεν ξέρω αν θα τον βρουν, αλλά και μόνο ο δρόμος και το ψάξιμο του δρόμου είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την προσωπική αυτοολοκλήρωση, ας το πούμε έτσι. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόστασμα αυτοολοκληρωμένου λαού. Σα παρακαλώ, ο αμπελοκύπου δεν ακούγεται καθόλου. Γίνεται παράσιτα φοβερά. Έχει λαϊκή σήμερα? Αγκούρια. Όρισε. Έχει λαϊκή. Μείον 39 τα αγγούρια που τα πήραζαν. Όχι, δεν έχει τίποτα. Γιατί παίρνουν παρεμβολέ συνήθω. Αμα πουράνε μπρόκολα κοντά στι κεραίε. Σα λέω, ο αμπελοκύπου δεν ακούγεται τίποτα. Είναι πολύ και το προείπα. Είναι πολύ, κι άλλοι, οριστε? είστε μόνο εσεί. Είστε πολύ. Όρισε. Οι αμπελόκυποι είναι πολύ. Οι δεν ξέρετε που είναι οι αμπελόκηποι. Ναι, ξέρω, εσεί είστε μόνοι σα ή είναι κι άλλοι που δεν ακούνε. Ε, όχι, είμαι μόνοι μου, είμαι εδώ, τι δεν ακούω, όλοι εδώ, δίπλα σε όλοι. Στην περιοχή αυτό μου λέει γιατί δεν ακούγεται. Δηλαδή, συγκεντρωθήκατε την περιοχή και είπε δεν ακούμε ελληνοφρένια. Δεν είναι μόνο ελληνοφρένια και. Ο κύριο Λάλα και το πρωί ο κύριο Ένο δεν ακούγεται, γιατί πολλά παράσιτα. Μερικά όντως Τώρα, δεν είναι, ακούγονται δεν Το καταλαβαίνω αυτό αλλά και η ελληνοφρένεια Όλα όλα όλα τα προγράμματα Το έβγαλε η συνέλευση της Αυτό θέλω να ξέρω Γεια σα, γεια σας Πού oh, είσαι εσύ Έλα Λούνα Ρώσα αστέρι μου Ά η στο χέρι μου <laughs> Το τραγούδι το λέει Έλα, Λουνα, Το ξέρω, το ξέρω. <συγκύς> Τι κάνει. Απόψε είδα πρώτο το φεγγάρι. Φαντάζομαι ότι είχε ε! Απόψε είδα πρώτο. <φαντάσου>, Φαντάσου, Έβλεπε οράματα. Γιατί εκεί Δεν το δεύτερο, το δε πρώτο στο φεγγάρι. Γιατί έλα το άλλο εκείνο το σταρώναμε μαζί με το μινέ ταξίδια προς τηναιος τη Jamaica, ήταν αυτό. Η Jamaica, καλά εκεί είχε peak streli funda. Κάτε προίσκαρώναμε μαζί με το μινέ ταξίδια μακρινά προς τη Jamaica. Καλά, δεν ήταν μόνο φούντα, εκεί ήταν και κομμενικό με το μηνά. Μαζί τους ή κάποιος μηνάς για αυτούς τους δύο. Και τι δεν είναι, ναι, απλά δεν τα λέγαμε τότε. Ύστερα το βραδάκι με κι στα καμπυλιά. Σε πίνα γκουνα γκουλα Να σου πω, Έλα. Είμαστε δεδομένοι ο Παναγιοτόπουλο. Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένο. Είναι δεδομένο ο Παναγιοτόπουλο. Είναι δεδομένο, ναι. Τι ωραίο, δεν ναι. είναι αυτό στι σχέσει, δεν είναι καλό αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ο αξιόπιστο, ο συνεπή, ο σωστό εταίρο στην περιοχή. Είναι ωραίο να είσαι δεδομένο, να πάει να κάτσει κάποιο παιδιά στην Ελευσίνα, στο βουνό από πίσω, να πάρει τα κιάλια και να δει τι έρχεται κάθε μέρα που είμαστε δεδομένοι. Να δει πώ ξοδουλεύει ο τουρισμό, ο ο οπλικό τουρισμό. Μιλάει είναι φοβερό, δεν έχουμε μόνο τουρισμό στα ξενοδοχεία, έχουμε τουρισμό και στα αεροδρόμια, με όπλα γεμάτα. Α, α, α, από τη Νέα Ζηλανδία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από την Αγγλία, από ο κουστάρει. Πάντω, φίλε, γιατί τη... επειδή για ο Τσίπρα μετά και ο Βίτσα. Αυτή η συμφωνία δεν κερδίζει η Ελλάδα τίποτα. Παίρνει τα πάντα που, ζητήσει, που έχουν ζητήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ξέρετε ότι στο βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλε δυνάμει γίνουν κυβέρνηση, θα την επαναδιαπραγματευτούμε. Η αστή, η Αυτή δύναμη και την κάρπα του Τραμπ τότε και δεν την ήθελε. Το θυμάστε. Κάτι το... άλλο, τα κατάδικο. Δηλαδή, αφού τι δίνει υπάρτι. Πάτο, επειδή είμαστε δεδομένοι, και επειδή όταν είσαι δεδομένο έχει του φίλου του τίποτα αλλά του εχθρού του σε εσκευή εχθρού. Να έχουμε στο νούμε και να θυμόμαστε όλοι, μάλλον δεν το ξέρει κανεί, γιατί δεν ακούγεται, αλλά το κησάου του 21 του Μαρτίου, το έχει βγάλει στα κοράφα στη Βουλή, έχει του στόχου τα προβλήματα και του εχθρού τη Ελλάδο. Και ματεύσε, παιδιά, ε, δεν είναι η εχθρήξη τη Ελλάδα η Τούρκη, αλλά αναφέρεται. Του Ρώσου και του Ιρανούς, Οι οποίοι νομίζουν ότι είναι χτε των Αμερικάνων. Νομίζω. Μπορεί και όχι. Καλά θα πάει πάντω, εντάξει. Γιατί να μην υπάρχει μια ανακαίνιση στην Αλεξάνδρου Πολιτάκια στην Ήρε, παιδί μου. Η Ζησούδα. Αυτόματι, α πούμε. Κοίταξε να δει. Αυτά τώρα. Να είμαστε και δίκαιοι λίγο. Βοηθάνε και την ανάπτυξη. Αυτό. Σκέψεις, σαφικά, μια ανάπτυξη. Τώρα. Δηλαδή μια Πρόσεξε, μην παραμείνουν τα χωράφια χωρίς τίποτα σε λίγο, άμα συνεχίσουμε έτσι. Α, λες. Ε, εντάξει, θα κάτσε ο όμως, άμα αλάκαζε, κάνεις και πολεμήσου, να σου Αμερικάνη, να πει και να πολύ μωρέ, δεν κάνω τίποτα, γιατί είναι Έλληνες, Ορθόδοξοι. Άσε. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Α, είμαστε όλοι Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ, η ελπίδα είναι εδώ. με δώσει στη χώρα, με μια ιστορία. Αμαρτία, θα μπορούσε αν ήθελε να κάνει αναφορά και στη Ρήτα Σακελάριου. Στο συνέδριο του Πασόκ μίλησε και ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αριστερά. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λόγος μας πρέπει να είναι σύγχρονος. Ένα αριστερό κόμμα με σοζιαλδημοκρατικές αρχές, ένα αριστερό κόμμα με σοζιαλδημοκρατικές αρχές, οφείλει να διαμορφώσει απόψεις. Το έργο που ανα, αναλαμβάνουμε σήμερα είναι δύσκολο, αλλά είναι και απαραίτητο για την πρόοδο της χώρας έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε και αριστερά και σοσιαλδημοκρατία και το ρόλος μας είναι πολύ και υποχρεώσεις και το μέλλον λέξεις, στη σειρά λέξεις δεν λένε απολύτως τίποτα ο κόσμος έξω να θέλει πιο απλά μιλάει πιο απλά, πιο κατανοητά με νοήματα στις φράσεις του εδώ ήταν ο αέρας του αέρα. κλείσαν τη λέξη αέρα σε όλε τις Μέχρι που ανέβηκε ο Γιώργος Παπανδρέου πάνω και μα θύμισε το όχι πολύ παλιό αλλά πολύ καλό Πασόκ. Σύντροφοι, συντρόφισε, για αυτού το κράτο είναι ελάφρυρο πώς θα ρυθμίζεται η τηλεργασία ώστε να μην καταπά βασικά εργασιακά δικαιώματα. Πόσο πολίτη θα γίνει παραγό καθαρή ενέργεια. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου πέβαλε την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Λήψη Εποπάσεων αγωνίστηκε για αρχές για υψηλά ιδανικά που περιπαραμένουν επίκαιρα το ίδιο και η ευθύνη τη συντηρητικής Ευρώπης που έκανε στραβά μάτια, όταν η παγκόσμια πιστοτική κρίση και τα λοιπά και τα λοιπά ο γνωστός Παπανδρέου με τα ωραία σαρδάμ βέβαια εδώ το έχει αναβαθμίσει λίγο τρώει συλλαβέ ή αλλάζει μια συλλαβή μέσα στη λέξη παλιά είχε τα δικά του και το 0 στο πηλίκιο τα ξέρουμε όλοι Εδώ, του Έλληνα λαού, από τα καλύτερα, εδώ μπαίνει μέσα στην. πιάνει μια συλλαβή μια λέξη και αλλάζει τη συλλαβή. Αντί για πά, το κάνει πει. Και βγαίνει αυτό ο πολύ ωραίο ήχο και κυρίω το νόημα, το νόημα των λέξεων που λέμε. Και λίγο, Κυριάκο, Μητσοτάκη, σα έχει λείψει και μα έχει λείψει σήμερα γιατί στο βόλιο εκεί που βρέθηκε μίλησε για τη φέτα. Δεν πρόκειται να προστατεύσουμε το εθνικό μα προϊόν τη φέτα, εάν η φέτα δεν είναι φέτα. Ει μόνο αν η φέτα είναι φέτα, θα πάρει τις τιμές που η φέτα αξίζει. Α. φέτα, So Φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα. Φέτα, φέτα. Εάν η φέτα δεν είναι φέτα. Απάρα. Πέτα με και... πιπεριές από το τυμπάκι. Με... αγγούρια. Και... κολοκύθια τούμπανα. Πέτα με ψωμί, πούκωμα, πούκωμα. Το κουβα, το βελούδο. Με για με και πάμε για καναούζο. Το και... Παστίτσιο που φτουράει. Πέτα με Feta Feta Peta. Peta. Peta. Peta. Fata Fata Peta. Peta. Peta. Fata Fata Peta. Peta. Σου φυρίζω. Κι να βγει, σου φυρίζω. Σταμάτα! Φέτα! Φέτα, σ' αγαπώ, έχω τέλαρτη. Ξέραν ότι υπάρχει τραγούδι για τη φέτα. Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι για τη φέτα. Η δημιουργία δεν έχει όρια. Τα πιάνει όλα φέτα και ψωμί. Σ' αγαπώ πολύ, γιατί μπορεί να γίνει σαρδάμε εδώ. Πολύ άνετα. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού. Αμέσω μετά μαγκαζίνω τα υπόλοιπα. Αύριο, σα. Παρακαλώ, η κυρία Μπότση. Η ίδια. Γεια σα, κυρία Μπότση. Είστε η κυρία Τζένι Μπότση. Eugene. Το έχω κάνει, Eugene. Όπω λέμε, Τζέμισοντ Μποντ. Όχι, όχι, Eugene. Eugene Μπότση. οκ. Eugene Μπότση. Okay. Θα ήθελα μία βοήθεια, σα παρακαλώ, γιατί εσεί μάλλον θα ξέρετε αυτά Παρακαλώ, παρακαλώ. I beg your Βε στην άκρη, μόνο σου θα κάθομαι εγώ να σου λέω τώρα. Λε και μπήκε μέσα αγαπώ, στην πουτσίκ. Να δω ποιο σου πάει. Και... Μπε στο παραμπάν και βάλτε το. Κυρία Μπότση, μου έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σα πω. Αν θέλετε να με ακούσετε και να με βοηθήσουν, Άντη, είχε τι θέλει. Θέλω τη βοήθειά σα γιατί η γυναίκα μου είναι αδύνατη. Αλλά έχει μεγάλο και πλούσιο. Πώ σα το βουμπούστο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τούμπα Εσεί τώρα θα γνωρίζετε να μου πείτε να τη πάρω ε, small, να τη πάρω large. Έχετε τέτοια διαφοροποίηση στο site. Από ό,τι δεν έχετε. Πάρε και τα δύο εγώ θα πρότεινα. Σαν καλό έμπορας αφού με, με συμβουλέπεσαι. Πάρε και τα δύο και το άλλο κάτω κάπου δώρο. Άισε φτύρι. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ γλυκά. Δεν σε Είστε πολύ γλυκά μαζί μου. Άτε, Να Τα πάτε καλά. Γεια, για. Έλα μαλακά. Αποστόλης. Αποστόλης. Λοιπόν, άκουσα να δει. Έλεγε Και έλεγε η, η αγάπη μας θα σβήσει. Η αγάπη μα θα σβήσει. Έλεγε. Μέχρι γι' να σταματήσει. Νομίζω έχει, έχει μύτη το... αυτό. Και έλεγε. Η αγάπη μα θα σβήσει. Έλεγε. Τόπα και τα δύο και βλέπουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλά ρε, είσαι το ξέρω, με την Ελένη Λογκάνα που είμαι σ' αρχή, αλλά τι έχεις κάνει σήμερα τώρα, τι, τι πήρες με το καλό έτσι και τι έδωσες ελπίδες για 10 χρόνια. Είσαι καλά, σε ακούω λίγο άρρωστη. Ναι, είμαι άρρωστη. Τι έχεις. Δεν είμαι τόσο καλά, να σου πω. Τι έχει, παίζει. μου, με που δεν με αφήνει να μιλάω. Αυτό ήτανε. Έλα ρε, Αποστόλια, αφού είστε καλό παιδί. Εγώ σα... τώρα είμαι καλό παιδί, χθε ήμουνα που σταρά και τραβέλει. Θέλει να τα βρούμε να μιλάω τώρα, σε παρακαλώ, αφού είστε καλό παιδί. Αλλά τη σκότωση στο τέλο. Αντί για χαιρετισμό, δεν θα σου πω για και αυτά, θα σου πω Χριστός Ανέστη. Α, και να στο κλείσω, εντάξει, έλα για. Χριστό Ανέστη, Χριστό Ανέστη, Χριστό Ανέστη. Είσαι σαν η αυτό ήθελα να σου πω. Πέρα. Είμαι, την κρατάω ζεστή. <Σιεύει> τι, τι, τι. Την κρατάω ζεστή, είμαι, είμαι. <Σιεύει> την <Τι, Σιεύει> κρατάω ζεστή έτσι, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Κλείς, ρε φίλε, έτσι κλείνουμε. Είδες, ψυχούλα είμαι. Ε, ψυχούλα, πολύ καλή, πάρει, μπράβο, Που σε ευχαριστώ. Σας αρέσει, άσε Πολύ σοβαρού ακροατέ. Είσαι εσύ πολύ σοβαρό ακροτή. Πρέπει να κάτσουμε ο κόσμο έχει ιδιαίτερη δύναμη. Διά... Είσαι πολύ σοβαρό μαλάκα. Συμφωνώ. Λοιπόν, έτσι στο παγιά πλάκα. Λοιπόν, ο κόσμο έχει η ανάγκη, ειλικρινά μιλάω, να γελάσει. Λοιπόν, πιάσε με το καλό τη Λουκά. Πιάσε με το καλό εκείνων με τα UFO. τα έτσι. Δεν θα γελάσουμε λίγο, ρε παιδί μου. σου μιλάω. Δεν σου κάνω πλάκα. Ρε, αλήθεια σου λέω. Α άρεσε, Λουκά, ε. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι. Μα, μα μ' άρεσε από την άποψη να μα πει κάποιο αυτό να γελάσουμε και τέτοια να ευθυμίσουμε. Ευθύμησε μαλάκα. Μαλάκα! Ευθύνησα μαλάκα μου. Μπράβο Δεν αντέχουμε άλλο ρε φίλε ακρίβεια δε ή γαμώ το μητσοτάκι γαμώ. Μη γαμπάς μπλε... πολύ. Oh, ναι εντάξει όχι δεν γαμπάω πολύ έβαλα 88 ευρώ βενζίνη πετρέλαιο σήμερα. και. Αγαμίστηκες αγαίησαι... δεν γαμίστησες. Αλλά θέλω να πω ρε φίλε ναι πρώτη πρόβλησε να γελάσουμε αλήθεια σου λέω. Αλληλικρινά σου μιλάω έλα γεια γεια.